Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Καλώς ήρθατε λίγο μετά τη μία Εδώ στον Άρτεφεμ Σου 90,6 εκπομπή ΑΕ Δήμητρης Καζάκης Και Γεωργία Μπάστα στα μικρόφωνα Μουσική Και όλοι εσείς στην παρέα μας ε, Στη συντροφιά μας Με τα email σα τα πράγματα Που συνεχίζετε και τα στέρνετε Στο μέσο email Επικοινωνείτε μαζί μας στο εκπομπή ΑΕ, παπάκι, gmail.com ή μέσω SMS, το εγκαινιάσαμε από χθε, το επαναλαμβάνω, εχθέ την έκτακτη εκπομπή που είχε η εκπομπή ΑΕ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ότι από σήμερα και για κάθε μέρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα και μέσω SMS, γράφετε ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σα και το αποστέλετε στο 54344. ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σα στο 54344. Και φυσικά όπως τις τελευταίες μέρες έχουμε εγκαινιάσει όποιος θέλει να βγει στην εκπομπή μετά τις 2 το μεσημέρι παίρνει τηλέφωνο στο 210-9407.000 και θα μιλήσει εδώ με τις κοπέλες στο τηλεφωνικό κέντρο, θα δώσει τα στοιχεία του και εμείς μετά τις 2 θα τον καλέσουμε πίσω για να μιλήσουμε για ό,τι τον απασχολεί και ό,τι άλλο θα ήθελε έτσι να παρατηρήσει σχετικά με τα δρόμενα. Ε, το, των τελευταίων ημερών Λοιπόν Δημήτρη σε βρέπω πολύ σκεπτικό Αν και ο Τσάβες νίκησε Να, να πούμε μου, Να πούμε και με μια νίκη να πούμε μέσα Ναι έτσι νίκησε να... ο Τσάβες Με ένα 54-55% Μπροστά ε, το, το, το ενδιαφέρον ποιο είναι Είναι ότι στις μεγάλες διαδηλώσεις Τον που έγινε Από τον Από τον του Τσάβες ναι. ε, Υπήρχαν και πάρα πολλέ ελληνικέ σημαίες Ελληνικέ σημαίε για σημαίες. τη στήριξή του δηλαδή στα, σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι, πώς, πώς είναι. Ε, γιατί θεωρούν ότι. Α, δεν ξέρω για ποιο λόγο το θεωρούν βέβαια. Mm -hmm. Αλλά θεωρούν ότι η ελληνική σημαία είναι σύμβολο αντίσταση. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση τώρα ότι εκεί στη, <coughs> στη, στη μακρινή αυτή ε, μπορεί χώρα. Μπορεί όλα κάποιο να μπει μέσα στο ίντερνετ, να ψάξει ναι, τι φωτογραφίε ναι. και να δει ότι ανάμεσα στι πολλέ κόκκινε σημαίε ή, το ή ναι, ναι. των συνδικάτων ή του κόμματο του Τσάβε. Ε, υπάρχουν και ελληνικέ σημαίες. Μα... <coughs> οι μόνες σημαίες που υπάρχουν. Ουραία. Άλλο κράτος. Να, ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι Βενεζουαλάνοι είναι πολύ εθνικιστές Έλληνες. Ναι, άκου τώρα να δεις την άλλη άκρη του κόσμου. Άλλη... Θεωρούν <laughs> την αντίσταση ότι οι Έλληνες είναι το πρώτο που αντίσταση, ας πούμε, που α, ενάντια mm -hmm. στις δυνάμεις για τις οποίες γιατί παλεύουν και οι ίδιοι ενάντια εθνές τραπεζικό κατέλ και στι Οπότε λοιπόν νομίζω συμβουλέγουμε εδώ τους φίλους, έτσι ήταν ωραίο, να μπουν στο ίντερνετ <coughs> να δούμε πούν αυτές τις εικόνες, έτσι, οι οποίες είναι σπάνιες, γιατί καμιά φορά ούτε εδώ στις δικέ μας διαδηλώζει δεν βλέπουμε ελληνικέ σημαίες. Βλέπουμε άλλε σημαίε εκτός από ελληνικές. Ναι. <laughs> Αυτό το λόγο. Ε, το ε, ενδιαφέρον πέρα. είναι ότι εντάξει αποδέφθηκε και ο Καπρίλες που είναι ο, ο, ο αντιπαλό το αποδέφθηκε ναι. το αποτέλεσμα και την ήττα του. Ναι. Τώρα που είχε ενώσει όλη την αντιπολίτευση. Έτσι. Όχι μόνο είχε ενώσει την αντιπολίτευση. Είχε όλα τα ιδιωτικά κανάλια υπέρ του. Μάλιστα. Με εξαίρεση το κρατικό. Το οποίο κρατικό α, είναι αυτοδιαχειριζόμενο, δεν είναι του Τσάβε. Δεν mm. είναι η διοκτησία τη κυβέρνηση. Mm. Είναι αυτοδιαχειρισμό το, το, κα, το κανάλι. Ωστόσο αυτό δεν ήταν υπέρ του. Το διαχειρίζονται κινήσει πολιτών α, και συνδικάτα. Δεν είναι και υπάρχει, ναι. έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ε, τρομακτικά λεφτά είχαν δόθει στον κύριο Καπρίλες από τις Ηνωμένε πολιτίες mm -hmm. οι αναφορές που γίνονταν ήταν φορτηγά ολόκληρα δολάρια τα οποία τα χρησιμοποιούσε σε συστηματική εξαγορά πλατιών στρομάτων και ψηφοφόρων mm -hmm. παρόλα αυτά ιτήθηκε πως μεγάλη λύπη των μεγάλων πολιεθνικών και των Ηνωμένων Πολιτείων <coughs> Ε, το Bloomberg σήμερα έχει μια, ένα μεγάλο ρεπορτάζ το γιατί νίκησε ο Τσάβε. Mm. Και ε, λέει ότι. Πού αποδείχθηκε, ποια είναι τα βασικά συνήθεια. Λέει για κάτι αθλιότητε που έχει κάνει, α πούμε, και εξαγόρασε τον πληθυσμό, λέει, με κάτι αθλιότητε, ε, όπω α πούμε, χρησιμοποιεί τα κέρδη από το ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Να δώσει δωρεάν υγεία στι υπογειτονιέ ναι. και εξαγορασε τον πληθυσμο λεει με κατι αθλιοτητε Όπως ας πουμε χρησιμοποιει στα κερδη απο το πετρελαιο ωστε να αντιμετωπιστει φτωχεια να δωσει δωρεαν υγεια στι και δωρεαν στεγαση για να φύγουν και ο κόσμο από τι φαβέλε, δηλαδή και από τα μπάριου, ναι. δηλαδή που είναι κομμαχαλάδε να το πούμε έτσι. Ναι. Μείωσε δραματικά τη φτώχεια, σύμφωνα πάντα με το ρεποτάζ. Από το 31,6 31 είναι στο τέλος του 2011. Από 50% που υπήρχε όταν το 1900, το 2000. και η απόλυτη φτώχεια. Έπεσε στο 8,5% από 20% Που ήταν όταν το είχε αναλάβει Όταν μιλάμε για πόλη τη φτώχεια στην Βενεζουέλα Μιλάμε για λιμοκτονία mm -hmm. ε, Και σύμφωνα με, τις, με τα Ηνωμένα Έθνη Η Βενεζουέλα έχει το χαμηλότερο ποσοστό Μάλλον το χαμηλότερο επίπεδο ανισοκατανομής πλούτου Όχι πλούτου εισοδημάτων Στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική mm -hmm. Και αυτά τα λέει το Bloomberg. Αλλά <coughs> <Λέτε> θέλω να <coughs> πω, το Bloomberg αποδέχεται ότι προχώρησε σε κάποιες ουσιώδες μεταρρυθμίσεις ο Τσάβες, <coughs> έτσι. Το μεγάλο μειονέκτημα του λέει ότι είναι το 18,1 ποσοστό πληθωρισμού. Έχει μεγάλο ποσοστό πληθωρισμού για η Βενεζουέλα. <coughs> Πράγμα το οποίο το θεωρούν πολύ σημαντικό πρόβλημα οι κύριοι του Bloomberg, λογικό είναι γιατί σπεκουλάρουν νομόλογα. Βέβαια, αυτό δεν εμποδίζει να αυξάνει το μέσο εισόδημα των οικοκυριών και ειδικά τη στοχολογία, γιατί εκεί εφαρμόζεται η λογική τη της μαθημική αναπροσαρμογής, δηλαδή στα μεροκάματα, όπω και στι συντάξει, υπάρχει αυτόματη μαθηματική αναπροσαρμογή, αναπροσαρμόζονται αυτόματα τουλάχιστον στο επίπεδο του πληθωρισμού και μετά υπάρχουν και οι πρόσθετε αυξήσει που δίνονται, έτσι βελτιώνεται η κατάσταση στη Βενεζουέλα, ωστόσο για να μην τα λέμε όλα ωραία και ρωδινα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ναι, όπως. προσωπικά πιστεύω ότι έχει καθυστερήσει ο Τσάβες πάρα πολύ στην παραγωγική αναζηγότηση της χώρας του και στην εθνικοποίηση τεράστιων ε, λατυφουντίων που είναι στα χέρια mm -hmm. ε, της ιδιωτική ολιγαρχίας ε, στην, ε, και γόνος τους οποίας είναι ο Καπρίλες ε, επίσης ε, δεν έχει ξεμπερδέψει με το διεθαρμένο κράτος το οποίο παρέλαβε Παρά το γεγονό ότι έχουν γίνει πολλά μέτρα δημοκρατική συννομίση ανοίγματο, διαφάνεια και όλα αυτά δεν έχει ξεμπερδέψει με, με αυτό το κράτο. Ε, και δεύτερο ε, και τρίτο, μάλλον είναι, σημα... είναι ίσω να αποδεκτή μοιραίο το γεγονό ότι ε, ένα πρόσωπο έχει συγκεντρώσει το βασικό τη βασική εξουσία στα χέρια του, mm. το οποίο βεβαίω δεν είναι αντιδημοκρατικό με τα αστικά πρότυπα που ξέρουμε, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα στην εξέλιξη μια τέτοια ε, πορεία προ τη δημοκρατική κατεύθυνση, σύμφωνα πάντα με τα σφαίρα του λαού. Γιατί? Γιατί η διαδοχή πάντα είναι πρόβλημα όταν έχει τόσο πρόσωπο παγή εξουσία και κόμματα. Ναι. Η διαδοχή είναι πάντα πρόβλημα. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται και από τα δημοσιεύματα, mm -hmm. επειδή οι Αμερικανοί και οι πολυεθνικέ δεν μπορούν να τον νικήσουν σε εκλογέ, mm -hmm. πάνε μάλλον να, να εξαγοράσουν τι διάδοχε καταστάσει. Ναι. Δεν είναι μεγάλη έμποση, δηλαδή, στην εξαγορά διάδοση. Αυτό είναι διάσταση. ένα μεγάλο θέμα όμω. Διότι όπω είπε και πριν, το ανέφερε, ε, δηλαδή ο Τσάβε το γεγονό ότι πια είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά που, που ανεβαίνει στην εξουσία, κερδίζει την εξουσία. Ναι, ναι, ναι, τέταρτη λέγω. Τέταρτη, πέμπτη. λοιπόν, ε, το γεγονό όταν ένα πρόσωπο μένει στην εξουσία μια χώρα για τόσα χρόνια, ίσω τελικά είναι και ένα πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία. Ναι, αν και τυπικά, αν και τυπικά δεν, ε, οι δημοκρατίες που ξέρουμε δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα, υπάρχει από την άποψη της πραγματικής δημοκρατικής mm -hmm. εξέλιξης, υπάρχει ένα θέμα, ε, ένα θέμα α, πραγματικά α, σε σχέση με τον τρόπο που οργανώνεται. Γιατί, γιατί <coughs> εξ αντικειμένου συγκεντρώνεται εξουσία στα χέρια του. Mm -hmm. Και έτσι αδρανοποιείται η παρέμβαση σημαντικών εμπειμάτων τη κοινωνία στον τρόπο που υπάρχουν και που γίνονται οι αποφάσεις για το κράτος. Και ναι, μεν όσο αυτός που συγκεντρώνει τις εξουσίες στα χέρια, στο πρόσωπό του είναι επαναστάτης, έχει καλές προθέσεις, πάει καλά, τι θα γίνει με το επόμενο. Ε, βέβαια. Γι' αυτό όλα δίνουν μεγάλη έμφαση στο ποιο θα τον διαδεχτεί, γιατί είναι άρρωστος, έχει κάνει τρει επεμβάσεις καρκίνου, ε, Ποιος θα τον διαδεχτεί, ώστε να τον πιάσουν από κοντά και κατάλληλα να τον εκπαιδεύσουν. Να λειτουργήσουν Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούν να ρίξουν το σύστημα για ...τσάβες απ' έξω να το ρίξουν από τα μέσα. Έχουν κάνει προσπάθεια και στο παρελθόν με τον Υπουργό Άμυνας και προσωπικό φίλος του Τσάβες ο οποίο συνελήθηκε για εκλοπή ναι. και μετά έγινε, ε, προς, λένε, έγινε προσπάθεια να ενώσει όλη την αντιπολίτευση του Τσάβες και να εμφανιστεί ο παλιός κομμαντάντε ο οποίο τα βάζει με τον αυτό ναι. και ο κομμαντάντε με τον κομμαντάντε αλλά τελικά ήταν τόσο άθλιος αυτός ο τύπος και τόσο μπλεγμένο σε σκάνδαλα το που το δεν σχέδιο... το νομίζει ούτε η αντιπολίτευση να το βγάλει. Όπου το σχέδιο κατέρευσε. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα το yeah. πώ ανέχει τέτοιου ανθρώπου το περιβάλλον σου και η συνολικότερα στην κυβέρνηση. Έτσι. Yeah. Ε, yeah. Υπάρχει yeah. σοβαρό yeah. θέμα yeah. σε αυτό. Πόσο εύκολο είναι τελικά να το αελέξει όλο αυτό το σύστημα. Yeah. Δηλαδή, ωραία είναι στα λόγια, το λέμε Δημήτρη, yeah. ότι yeah. πρέπει. Αλλά ξέρει, είναι ένα σύστημα που δεν να είναι τόσο λαό Είναι δύσκολο, αλλά είναι, ε, είναι μόνη λύση. Ναι, yeah. yeah. πώ το λες αυτό, στην πράξη yeah. δηλαδή, να λε να λαό. Εγώ θεωρώ, yeah. θα πιέσουμε εγώ αυτό το πράγμα. Oh, Αλλά τέλο πάντων να κρατάμε Τώρα μια εμπειρία με... και για τα δικά μα. Mm -hmm. <coughs> Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ στι περιοχέ που ε, στι πολιτεί Βενεζουέλλα mm -hmm. θα ήθελα αντί για κυβερνήτε να δω επιτροπέ, λαϊκέ επιτροπέ που αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο και στι γειτονιέ των μεγάλων πόλεων. Το ίδιο στι πόλει. όπω επίση και τη λαϊκή αντιπροσωπεία να έχει καθοριστικό ρόλο χωρί να έχει υπάρχει ανάγκη κυβέρνηση. Δηλαδή η μια λαϊκή αντιπροσωπία, η οποία λειτουργεί σαν εργαζόμενο όργανο, όποιος συμμετέχει εκεί πέρα να λαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, να επιτελέσει συγκεκριμένο έργο, mm -hmm. δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κυβέρνηση. Ποιο λόγο να έχεις υπουργούς, προέδρους, προθυπουργούς, κυβέρνηση. Γιατί εκεί, να σου πω κάτι, <coughs> πολύ απλά, μέσα σε αυτές τις ή μέσα σε αυτή την αυτοδιαχείριση, όπως λες, ε, η οποία από ανθρώπου θα αποτελείται. Το ναι. έχουμε δει όμω. Υπάρχουν αν... τα μικροσυμφέροντα, αν... υπάρχουν Σωστό. οι κόντρε, υπάρχουν τα. Όλα αυτά μέσα, στο, μέσα, στο, μέσα στη διαλεκτή τη ζωή είναι. Αλλά εάν του βάλει συγκεκριμένη θητεία, mm. ε, εάν υπάρχει ανακλητότητα. Στη Βενεζουέλα υπάρχει ανακλητότητα και χρησιμοποιείται τακτικότατα. Mm -hmm. Και μάλιστα έγινε προσπάθεια και αντιπολίτευση να τη χρησιμοποιήσει ώστε να πετάξει έξω ε, οι του Τσάβη και όλα Δεν το πέτυχε. Ο λαό ήταν ενέξυπνο σε αυτά. Δηλαδή ξέρει πώ να το. Αν τον εμπιστευτεί μόνο. Βεβαίω μπορεί να σε ακρότητε. Mm. Αλλά καλύτερα τέτοιου τύπου ακρότητε παρά να κινδυνεύει από έναν γραφειοκράτη. Μάλλον από πολιτικού επαναστάτε οι οποίοι κινδυνεύουν να μετατραπεί σε γραφειοκράτε mm. και μετά να πουλήσουν την όλη η ιστορία. Το έχουμε ξαναδεί το εργάκι. Έχει mm. πέτει πολλέ φορέ <laughs> στη ιστορία. Mm. Απλά τι λέω. Ότι αν έχει καθορισμένη, ε, καθορισμένη θητεία. Mm. Ανακλητότητα. Mm -hmm. <coughs> περιορισμένη επανεκλογή ώστε να μπορεί να αναλάσσονται πολύ στη δίκηση, ναι. Ανοιχτές διαδικασίες, δημόσιας. Ο Τσάβες και με μεγάλη μαγιά, το έχει εφαρμόσει και στην Προεδρία αυτή. Αυτό. Οι υπογραφές, υπογραφές του βασικών νομοσχεδίων της χώρας γίνονται μπροστά στην τηλεόραση σε ανοιχτό κοινό. Ναι. Δημαζεύεται κοινό, ας πούμε, εκεί ναι. και στη τηλεόραση μπροστά υπογράφονται, συζητιέται, συζητιέται με τον κόσμο και υπογράφονται τα νομοσχέδια που μετά γίνονται νόμοι του κράτου ή που περνάνε από τη Βουλή α πούμε για να γίνουν νόμοι του κράτου. Ή για λοιπόν... να κάνει και ο Γιώργο <coughs> το Open Go. Όχι, όχι, μιλάμε για να... ανοιχτή, ανοιχτή. Ανοιχτή ναι. είναι. Ανοιχτή το... η εκπομπή και είναι στην ουσία μια εκπομπή τη τηλεόραση mm -hmm. που πηγαίνει από χωριό σε χωριό, γειτονιά σε γειτονιά, κυρίω σε mm -hmm. μαζεύεται κόσμο mm -hmm. δημόσια, του κάνουν ερωτήσει, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά. Και λέει ποια είναι η μιλήσει διάταξη τη ημέρα. Γιατί το κάνει καθημερινά αυτό. Το έκανε, τουλάχιστον μέχρι που, μέχρι που yeah. αρρώστησε δεν ξέρω τα τρία και γίνεται. Λοιπόν, έλεγε σήμερα έχουμε το νομοσχέδιο για την υγεία. Το οποίο περιλαμβάνει αυτό, έχει δημοσιευτεί πριν είναι λίγε μέρε. Τι λέτε εσύ, αρχίζει μια κουβέντα mm. με τον κόσμο. Οπότε και μετά έχει, υπογράφει, έχει καθημερινή επαφή με τη βάση. Υπήρχε μια ίδια σχέση. Με τον κόσμο. Αυτό όμω δεν άρχισα. Mm. Πρέπει ο κόσμο να πήρε Να το το κάνουν σε, μεγά... σε... σε ορισμένο βαθμό, αλλά η σύγκρουση ανάμεσα σε μια γραφειοκρατική δομή κράτους, που είναι ο κυβερνήτης, ο πρόεδρος, κυβέρνηση και απέναντι στα, στα... όργα ανάμεσας δημοκρατίας που προβλέπει το Συντάγμα mm -hmm. της Βενεζουέλας mm -hmm. είναι υπαρκτή. Mm -hmm. Και αυτό φαίνεται και στη διαφθορά που υπάρχει και στην εγκληματικότητα. Mm -hmm. που για... Αν λοιπόν εμπιστευώσω ένα περισσότερο τον κόσμο στην, στην δυνατότητα αυτοκυβέρνησής του... Mm -hmm θα είχαν αντιμετωπιστεί πολύ περισσότερο και η διαφθορά. Και εκεί πάει να πατήσει η αντιπολίτευση και για πρώτη φορά ο Καπρίλε άλλαξε μοτίβο. Ενώ μέχρι τώρα η αντιπολίτευση κατέβαινε σε εκλογέ λέγοντα ότι εδώ και τώρα νεοφιλελεύθερο με τα πληθυμίσει ιδιωτικοποίηση και τα αρέστα και σηκώνοντα τρίχα εκάγγελο του, του μέσου Βενεζουέλα που το έχει περάσει αυτό το πράγμα επί και τέλο πάντων τώρα έχει βρει την υγεία στον ένα στον άλλο βαθμό. <coughs> και χάνανε παταγωδός και συντριπτικά με ποσοστά, το αλλάξανε. Ο Καπρίλης έλεγε, θα κρατήσουμε όλες οι κοινωνικές κατακτήσει του καθισόντος Τσάβες αλλά θα πατάξουμε τη γραφειοκρατία, θα πατάξουμε τη ε, διαφθορά και τα λοιπά και θα δώσουμε μεγαλύτερο ζωτικό χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα παραμύθι. Το παραμύθι αυτό το δοκιμάσανε στις... στο πρώην υπακτός Όλα. Όλα τα μεγάλα καθήκια του παλιού κομματικού μηχανισμού που μετατράπηκαν εν μία νύχτη σε δισεκατομμυριούχου και ολιγάρχε τη Νέα Ρωσία ή τη Νέα Κοινοπολιτεία πρώην Σοβιετικών ή Σοσιαλιστικών ε, Δημοκρατιών παίξαν αυτό το παιχνίδι. Πριν πάρουν αυτή τη θέση του λέγανε θα κρατήσουμε όλε τι κοινωνικέ κατακτήσει τη Ένωση αλλά και με την οικονομία τη αγορά θα συμπληρώσουμε αυτά που δεν έχουμε. Τα Παίρνουμε τα καλά της Ανατολής και τα καλά τη Δύσης Τις και φτιάχνουμε ένα πράγμα. τελικά καταλήξανε και πράγμα που καταλήξανε. Στα κακά της Ανατολής και στα κακά της Δύσης. <coughs> ναι, ναι, ναι, στον <laughs> απόπατο <laughs> της Ιφυλίου. Ναι. <laughs> ε, ναι, από όπου και να το δει, μόνο έτσι. Αυτό δικαιολογεί και το αυξημένο ποσοστό που πήρε ο Καπρίλης σε σχέση με την οποιαδήποτε άλλη δεπολίτευση, 45 <coughs> <coughs> ε, Εάν δεν θες να πεις κάτι, να συμ <coughs> Ε, θέλω πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, επειδή είναι λίγες ημέρε που απομένουν για, που λύγει ε, η προθεσμία για την ε, συλλογική αγωγή και επειδή πάντα έχουμε ερωτήματα καθημερινά να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα, έτσι, στους φίλους που στέλνουν μηνύματα και να του πω Νεάδος ότι όλα τα δικ... και, Ήταν και ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της συζήτηση, χθε στο Νέο Ηράκλειο, mm -hmm. όπου πραγματικά την εκδήλωση τιμήσανε πάρα πολλοί κόσμος Uh, ναι. Παρά το γεγονό ότι ένα ο πυρήνα του νέου Ερακλείου του ΕΠΑΜ που είχε αναλάβει την uh, εκδήλωση, Τη είναι από του καινούριου πυρήνε σχετικά ναι. του ΕΠΑΜ, αλλά υπήρχε πάνω από 500, 500 άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί και ναι. υπήρχε αυτή μια ζωντανή συζήτηση, όχι μόνο σχετικά με τα γενικότερα πολιτικο-οικονομικέ εξελίξει, αλλά και ειδικά για τι πρωτοβουλίε αυτέ. Και ειδικότερα για αυτό ναι. που είναι ένα τεράστιο θέμα. <χω> ε, ε, ε, μιλάμε πάντα για την συλλογική αγωγή με κατά του εκαθαριστικού της εφορίας. Ε, δεν περικλεί κάποια άλλα χαράτσια ούτε τις τράπεζες, το επαναλαμβάνω. Το περιθώριο που έχετε για να αποστείλετε τα δικαιολογητικά είναι έως τις 14 ε, Οκτωβρίου... Ε, και για να ε, μπορείτε να δείτε πολύ καλύτερα ποιά είναι τα δικαιολογητικά και πού μπορείτε να τα αποστείλετε, μπορείτε να μπείτε σε δύο ιστοσελίδες. Η μία ιστοσελίδα είναι αυτή της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, θα δείτε εκεί όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, δεν είναι πάρα πολλά, δύο-τρία χαρτιά είναι και πολύ εύκολα και επίσης στην ιστοσελίδα επαμχελάς.gr και εκεί θα βρείτε τα δικαιολογητικά ε, και που μπορείτε να αποτανθείτε για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες μπορεί Νο, να έχετε. Νομίζω ότι μετά από δύο-τρει συζήτηση που έχω συμμετάσχει για τα mm -hmm. ζητήματα αυτά νομίζω ότι ξεκαθαρίζει στον κόσμο πόσο συντριπτικό πλήγμα μπορεί να επέλθει στην πολι κυρίαρχη πολιτική mm. μια τέτοια, με μια τέτοια ενέργεια. Ναι χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι όλες οι άλλες μορφές δράσης και όλα αυτά τα πράγματα ε, είναι περιθωριακές, αλλά φανταστείτε τώρα μια τέτοια κίνηση, χωρίς διαδηλώσεις, πορείες ή δήθεν καταλήψεις κτηρίων μόνο και μόνο για να το παίξουμε ήρωες και να κρυφτεί το γεγονός ότι υπογράψαν μια κατάπτυστη συλλογική σύμβαση ως ΓΕΝΟΠΔΕΗ στη ΔΕΗ, Mm -hmm. Να το δούμε έτσι. αυτό στη συνέχεια. Είναι με την αφαίρεση στο... ναι. ναι. στον κύριο Ποτόπουλο που... να το παίξουμε ήρωε πάλι και να το εξαργυρώσουμε στην πολιτική σκηνή mm -hmm. και στα πολιτικά αντίτιμα. Λοιπόν, α, παρόλα αυτά, λέμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει την αρχή του τέλους Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει. Ε, την άκρη εκείνη του mm -hmm. ξυλώματο ολόκληρου του πουλόβερ του συστήματο κατοχή. Για το χτυπά εκεί που τον πονάει πολύ περισσότερο από, από οτιδήποτε άλλο. Στην ίσπραξη των εσόδων. Στον τρόπο που νομοποιείται να εξοντώνει τον ελληνικό λαό συστηματικά και με δόλο. Mm -hmm. Λοιπόν, παρόλα αυτά οφείλουμε να πούμε ότι ε, αισθανόμαστε ευτυχεί. Διότι ο κύριο Όλυ σήμερα μα είπε ότι θα την πάρουμε τη δόση. Είναι. Άρα το στερητικό σύνδρομο εσύ... θα αντιμετωπιστεί. Εσύ πιστεύεις ότι θα την πάρουμε <coughs> να δώσει. Και εμείς όχι, το είχαμε, δεν μας ακούει ο κόσμος. Ε? Και εμείς ναι. το λέμε, ότι την θα την πάρουμε. Πάντως μας ακούνε, μας ακούνε μας ακούνε περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Ειδικά στα κλιμάκια της κυβέρνηση. Ναι. Γιατί για παράδειγμα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήθελα μέρε να το πω. Αλλά <coughs> τώρα μου έρχε, το ξεχνούσα πάντα. Θυμάσαι που κάναμε μια ιστορία... Στην, σχεδόν από την πρώτη εποχή που ξεκινήσαμε εδώ ναι. είπαμε για το τεράστιο, ο, ο, ο, τεράστιο υλικό τη Ολυμπιακής το οποίο είχε στηβαχτεί σε οχήματα, μηχανήματα και όλα αυτά, είχε στη στο αεροδρόμιο, στο παλιό αυτό αεροδρόμιο. Το παλιό αεροδρόμιο, αυτό που μαραζώνει. Λοιπόν, Τελείω στοιχεία mm -hmm. μετά από μία α, από μερικέ νομίζω μετά από μία εβδομάδα, ναι. μία εταιρεία scrap μπήκε μέσα και τα έκανε όλα scrap. Τα, τα, τα, τα διέλυσε όλα, όλα τα πούλμαν, όλα τα μηχανήματα, τα έκανε σκράπ και τα μαζεύουν τώρα και αδειάζει ο χώρο. Και λέγαμε τότε ε, πηγαίνετε να δείτε το, ναι, το ύψο, το μεγαλείο του κυρίου Χατζηδάκη του ξεπουλήματος Ολυμπιακή σε ένα τέτοιο πράγμα βεβαίω, ναι. δεν είναι μόνο αυτά. Πιλότη τη Ολυμπιακή που έτυχε να τα συντηρηθήσω στο ΕΠΑΜ μου λέγανε για τους του προσημειωτέ τη Ολυμπιακή που πήγανε σκράπ και αυτοί. μιλάμε για, για, για εκατο, εκατοντάδε εκατομμύρια. Μιλάμε για. Εφαξιώθηκε μια ολόκληρη δημιουσία. Μια ολόκληρη εταιρεία με όλα τα παλιά τη. Απλά το, το λέω για να, πω, για να δω Σύντοση Υπάρχουν πολλέ συμπτώσει. Όπω να αναφέρω και μια ακόμη σύμπτωση. Mm -hmm. Ότι από τότε που σηκώσαμε την ιστορία με, τον, με την ΕΟΣ και υπήρξαν αυτές οι. Και οι αντιδράσει ε, και, ναι. η και τα αποτελέσματα. Mm -hmm. Ξαφνικά ο. ο... Ο κύριος εισαγγελέας Ξάρτης θυμήθηκε να κινήσει η διαδικασία εναντίον του, του υποφαινομένου Α, ως ηθικού αυτοργού σε παράνομη φυσικόληση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Α, δεν το πιστεύω αυτό. Το όμως. <laughs> Τώρα έγινε αυτό. Βεβαίω. Διότι η φωτογραφία μου ήταν σε αυτή την αφήσα. Ναι. Και θα κινηθεί, ναι, θα κινείται... Ο ναι. ημιστικός αυτοργός, έτσι ναι. λοιπόν, ναι. Ε, βεβαίως οποιουσδήποτε έχει σχέση και γνωρίζει την προεκλογική περίοδο... Μόνο σε σένα έχει <σκύσει> σχέση ή άσκηση και στον κύριο Μό... Τσίπρα και στον μόνο κύριο Καπ. Μόνο σε μένα Γιατί φαντάζομαι αυτή. ένα είναι... για... Έκανε τα δύνατα δυνατά να βρει εμένα να κυνηγήσει, γιατί... Παρά το γεγονός ότι εγώ δεν ήμουν αρχηγός του Φυσικοδελτίου, mm -hmm. η κυρία Δελιβάνη ήταν. Mm -hmm. Δεν λέω να κυνηγήσω τη Δελιβάνη oh, πως το έδω. Yeah, yeah. Απλά λέμε το Λέμε ένας πρόσφος σύμφρος. Yeah. Ήμουν όπως και οι υπόλοιποι. Yeah. Yeah. Παρ' όλα αυτά όμως εμένα ήθελε να κυνηγήσει και να ασκήσει. Γιατί? Γιατί υπάρχουν ορισμένοι αγγελείς και δικαστέ που έχουν σοβαρό πρόβλημα το σύγχυσης των εντολών τους. Yeah. Δηλαδή, Κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι την εντολή την έχουν πάρα το λαό και όχι από σκοτεινά κέντρα ή την εξουσία. Και τέλος πάντων καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτούς που βρίσκονται πίσω από τον κύριο Σαγγελέα το, το τι τους κόστησε σε ζημιά οικονομική κυρίω και σε κέρδη mm -hmm. αυτό που έχουμε σηκώσει εμείς για την έως. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά ρε παιδιά μην το γελιοποιούμε το θέμα γιατί μιλάμε για γελιοποίηση πλέον. Ε εγώ νομίζω ότι τελικά θα, θα βγει σε καλό αυτό που έκανε ξέρεις. ο Ισαγγελέας ο θα και κάνεις εμείς, και μια ωραία συγκέντρωση θα σου μια φορμή για μια ωραία συγκέντρωση ως το τέλος ναι. γιατί πρέπει ναι. να του μαθαίνουμε για τους κύριου, γιατί η κατάσταση θα αλλάξει mm. να είστε σίγουροι η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να συ, να, να συνεχίσει έτσι. θα αλλάξει και οφείλουμε να ξέρουμε mm. ποιοι είναι με ποιον εντάξει δηλαδή ποιο ή ποιοι κάνουν το καθήκον τους όπως το λέει η καρδιά τους, α, το μυαλό τους, η συνείδησή τους mm. και οι που έχουν πάρει έναν του ελληνικού λαού και ποιο όχι. Και, okay. και παρεμβιλτόντως, μια και το λέμε αυτό, με σόκαρε και ουλευτικά mm. η εξής είδηση που μου στείλαν από την α, Κρήτη, το γεγονός ότι ένας υπήρξε, βρέθηκε Έλληνας δικαστής πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ειρηνοδικίου Mm -hmm. ο οποίος απέριψε έτοιμα δανειολήπτη για προστασία της πρώτης κύριας και μοναδικής του κατοικίας με το σκεπτικό «Κρατηθείτε». Πολύ υπέρτερο είναι το καθήκον προστασίας των πιστοτριών τραπεζών για την ανάγκη ανακεφαλαιοποίηση των, των οποίων η χώρα και οι πολίτες της, εκόντες-άκοντες, αναγκάζονται να προσφύγουν στη βοήθεια. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή αυτή η απόφαση του συγκεκριμένου δικαστή δικαιώνει. Εγώ προσωπικά σοκάρομαι. Να, να Α, σου πάρουν το σπίτι, να αρχίσει ο το σπίτι σου γιατί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών είναι πιο σημαντική. Αυτό είναι χειρότερο από το ΣΤΕ. Πάνω σε ποια ελληνική νομοθεσία. Με το τσιγουστάρα. Με το, με το Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι. Ε, ε, γιατί ο νόμος ορίζει ότι πηγαίνει και με το, ε, με το αίσθημα του, του δικαστή Βεβαίως, και το αίσθημα εντάξει, και ο, ναι, και ε, του αικαίου του δικαστή η καλύτερη εκδοχή είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κατοικεί στην Ελλάδα κατοικεί κάπου ανάμεσα στο Σύριο και στην Ανδρομέδα και έχει τέτοιο τύπου πληροφόρηση αν και η Ανδρομεδιανοί και οι Σύριοι και οι κάτοικοι του είναι Φελήμ και η Ελοχοί, δεν ξέρω και ποια άλλοι. Ναι. Έτσι έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση από τον κύριο αυτόν τον δικαστή. Εμεί θα το ψάξουμε το θέμα, θα πάρουμε ολόκληρη την απόφαση στα χέρια μα και θα πούμε και στον αέρα ποιο είναι το όνομα αυτού του Ελληνικού δικαστή. Ε, σωστά. Αφού το υπογράφει. Γιατί με συγχωρείτε, πρέπει υπάρχει να ένα τεράστιο ποιος θέμα. Είναι ποιος. Και, ε, και συγγνώμη, και τι, θα, και τι κάνει η οικία ένωση δικαστών και εισαγγελέων με τέτοιου δικαστέ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, α πούμε, γιατί πρέπει να το, να το να χαργευζόμαστε με αυτόν τον κύριο. Λοιπόν, εσείς ε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54344 γράφοντας σε ΠΑΜΠ και νό και το μήνυμά σας, και αποστολή στο 54344. 44 όποιος θέλει να επικοινωνήσει ζώντανα μετά τα... τις δύο εδώ στην εκπομπή να βγει ζωντανά και να μιλήσουμε θα καλέσει στο 210-9407.000 και θα δώσει εκεί τα στοιχεία του στις κοπελιέ που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και επίσης μπορείτε να μας στέλνετε πάντα email στο εκπομπή αε, παπάκι, Λοιπόν, εδώ στον ArtFM στους 90,6 εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Σας ευχαριστούμε για την τροφιά που μας κρατάτε. Στο ε, 2.194-07.000 ε, όποιος θέλει καλεί και δίνει τα στοιχεία του προκειμένου να ε, βγει ζωντανά, μετά τις 2 βέβαια το μεσημέρι στην εκπομπή. Ε, και τις όποιες απορίες σας, παρεμβάσει σας ή τους τρόπους ε, που έχετε σκεφτεί για να υποδεχτούμε την κυρία Μέκελ μπορείτε να μας τη στείλετε στο, ε, στην, ε, γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή στο εκπομπή αε παπάκι gmail.com να, ε, πριν μπούμε στις κυρία Μέικελ και όλα τα σχετικά Θέλω να αναφέρω, Δημήτρη, για όσους είχαν παρακολουθήσει και όσους δεν είχαν παρακολουθήσει Την Παρασκευή είχε γίνει ένα γεγονό στο Λουτράκι ναι. Μία, αν θυμάσαι, είχαμε βγάλει ναι, ναι, ναι. μία φίλη την Έλενα φαρμακοποιώ <χω> της περιοχής Όπου εκείνη την ώρα της είναι όταν στο εμπόρευμά τη. Ναι, ναι. Είναι αυτή η ιστορία μου, γρωστάει το δημόσιο και εγώ γρωστάω στη συνέχεια Υπήρξε, νομίζω, μια κινητοποίηση. Ναι, αυτό που μάθαμε και... μετά ήταν το... πολύ καλό. Και να. αυτό ήταν το πολύ σημαντικό και θέλω να το πω ότι αυτή η κινητοποίηση μπορεί να προκλήθηκε από το ΕΠΑΜ και από το τοπικό πυρήνα, ωστόσο πήγαν εκεί που ανταποκρίθηκαν. Κόσμος... Βεβαίω, πολίτε οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το ΕΠΑΜ, ε, πολίτε, επαγγελματίε, άλλοι απλοί πολίτε οι οποίοι μαζεύτηκαν εκεί προσπαθώντα να εμποδίσουν την κατάσχεση. Και παρά το γεγονός ότι κλείθηκε η αστυνομία, ωστόσο υποχώρησε έτσι. όλοι αυτοί οι κύριοι που πήγανε και την κατάσχεση όταν είδαν όλο αυτό τον κόσμο μαζεμένο να του φωνάζει. Ναι. Έτσι. Οπότε Ματεώθηκε. απεφεύχθηνε όλο Ματεώθηκε αυτό. η κατάσχεση και αυτό υποδηλώνει αυτό που λέμε συνέχεια. Ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε α, Αρκεί ο ένας να στηρίζει τον άλλον mm -hmm. Και να μην θεωρούμε ότι δεν μας αφορά Αυτό που γίνεται στο γείτονά μας Γιατί τώρα στο πάνε στο γείτονά Μετά θα αρθούν σε εμάς έτσι, πάει, έτσι γίνεται συνήθως Λοιπόν mm -hmm. ε, Θες να πάμε στην κυρία Μέρκελ Πρέπει πάμε στην κυρία Μέρκελ Θα το αφήσουμε να κάνουμε, το τέλος δηλαδή κυρία να κάνουμε follow up <laughs> Στη Foxconn α, Έχει ενδιαφέρον α, mm -hmm. σήμερα το Bloomberg ασχολείται πάρα πολύ με τη Foxconn Foxconn είναι μία από τις εταιρίες περγολάβους mm -hmm. ε, που φτιάχνει για την Apple το iPhone 5 ε, Για δεύτερη φορά η Foxconn κλείνει σταματά τις εργασίες της μετά από μεγάλες κινητοποιήσεις το εργαζομένων τώρα μην φανταστούμε κινητοποιήσεις των εργαζομένων εκεί ε, των εργατών δηλαδή του εργοστασίου όπως γίνεται εδώ με mm -hmm. όχι απλά έφυγαν από τη δουλειά τους, όταν τους ανακοίνωσε για δεύτερη φορά η διεύθυνση του εργοστασίου ότι πρέπει να δουλέψουν ε, παραπάνω από 12 ώρες στη βάρδια, γιατί αυτή είναι η βάρδιά τους, 12 ώρες, mm -hmm. ε, για να μπορέσουν να βγάλουν τις παραγγελίες από την Apple. Ειδικά ε, και 4.000 περίπου κόσμος έφυγε από τη δουλειά. Ξυλο, το, ξυλοφόδωσαν άγρια οι ιδιώτε αστυνομικοί, σε σεκιουριτάδε που έχει το εργοστάσιο, παρόλα αυτά όμω έφυγε. Mm -hmm. Προσπάθησε να γίνει επέμβαση τη αστυνομία, τη κινέζικη αστυνομία, αλλά φοβήθηκαν εξέγερση γενικευμένη. Το, το συγκεκριμένο εργοστάσιο απασχολούνται 80.000 εργαζόμενοι, αλλά η Foxconn συνολικά έχει εργοστάσια με ένα εκατομμύριο εργαζόμενου στην Κίνα. Τώρα, είναι οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε εδώ. Έτσι. Δεύτερον, έχει, εδώ μια φωτογραφία, έχει μια, δηλαδή, μια που έχω τρελαθεί, εκπληκτική, θέλω ε, εκπληκτική φωτογραφία που συνοδεύει το, το... το, ναι. το ρεπορτάζ που είναι τα, τα χτίρια της Foxconn με τα περίφημα α, δίκτυα που έχουν βάλει διότι έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών, τρελαίνονται οι εργάτες. Στη γραμμή παραγωγή και πηδάνε από τα παράθυρα και σκοτώνονται. Γι' αυτό έχουν βάλει ε, αυτά τα μεγάλα. Είναι όπω τα δίχτυα να πω. Θυμάσαι κάποτε που βάζανε τα δίχτυα για του ακροβάτε από κάτω. Άμπα. Δηλαδή όταν βλέπουμε του ακροβάτε που κάνουν στα τσίρκο τα διάφορα επικίνδυνα νούμερα που έχουν τα δίχτυα ασφαλείας από κάτω. Ακριβώς. Αυτό ακριβώ συμβαίνει και εδώ. Θέλω να πω στου φίλου γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα τώρα να βλέπουν αυτή τη φωτογραφία. Το οποίο είναι κάτι απίστευτο. Είναι φοβερό. <coughs> Ε, για να καταλάβετε ας πούμε πόσο το να, να πούμε λίγα πράγματα για τη Foxconn, η Foxconn είναι πρεγολάβως mm -hmm. ε, στο μεταχειο κεφάλαιο το μεταχειο κεφάλαιο της εκτός από επενδυτές δητικούς έχει και πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινέζικου κομμάτος του κομμουνιστικού κομμάτος και φυσικά οι, όταν ρωτήσανε το Διευθυντή του Ιστιουδού του Βιομηχανικών Σχέσεων που βοηθάει την κινέζικη και η Ζυκή Κυβέρνηση βοηθάει, να επιβλέπει τις εργασιακές σχέσεις ειδικά στις οικονομικές ζώνες ε, ο, αυτός απάντησε ως εξή. η Foxconn πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή ε, μάλλον έχει δώσει πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματικότητα και στην πειθαρχία αυτό δεν είναι κακό αλλά μάλλον έχει ε, ε, έχει παραβλέψει τα αισθήματα των εργαζομένων γιατί και αυτοί είναι ανθρώπινα όντα Έλα. μιλάμε με για δηλαδή. τη συμπόνια είναι κάτι άλλο με. δουλεύουν 12 ώρες χωρίς κανένα πολιτικό συνδικαλιστικό ή άλλο δικαίωμα mm -hmm. τους κοιμίζουν σε κλειστούς κοιτώνες φυλακές εκεί πέρα και μάλιστα υπάρχει ένα εξαιρετικό ε, πάλι ε, ρεπορτάζ της Bloomberg για τον τρόπο που με αφορμή της Foxconn, τη Foxconn πώ. Αυτοί οι κοιτώνες γίνονται ε, επίκεντρο εξεγέρσεων των εργατών παρά το γεγονός ότι δεν είναι τοπι, έτσι είναι μετανάστες όλοι τους είναι τους παίρνουν αντζέντιδες και δουλεύουν για να ξέρουμε τι επιφυλάσσουν για την Ελλάδα Φυσικά δεν πρόκειται να δούμε φοξικών εδώ θα δούμε άλλο τύπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες επιβάρυνσες για την κοινωνία και το περιβάλλον από ότι είναι υφοξικό. Ανάλογα, τέχεις στο μυαλό της <κομ> Μέρκελ, θα το πει αύριο. Από ότι φαίνεται οι ε, ε, ξεκέρισες αυτές θα αναγκάσουν, λέει, την Apple να μειώσει το ποσοστό του κέρδους κάπως και να δώσει κάποια δυνατότητα να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Mm -hmm. Να σημειώσω ότι η παραγωγή του iPhone 5, όπως και όλων των άλλων μηχανημάτων της Apple, θα μπορούσε να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από ρομπότ σε πλήρες στεγανοποιημένο περιβάλλον ναι. χωρίς κανενός είδους παρέμβαση εργάτη ναι. και το μόνο που χρειαζόταν να ήταν η επίβλεψη από της γραμμής α. παραγωγής από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό το οποίο δουλεύει δεν είναι υποχρεωμένο να δουλεύει παραπάνω από ένα πεντάωρο ναι. αυτή, αυτό, αυτή τη δυνατότητα μας δίνει σήμερα η τεχνολογία mm -hmm. ωστόσο αυτό θα μας εξασφάλιζε και το γεγονός ότι τα προϊόντα υψηλή τεχνολογίας όπως είναι το iPhone και άλλα θα, θα μειωνόταν το ποσοστό ελαττωματικότητας των προϊόντων αυτών αν δούλευαν σε τέτοια γραμμή παραγωγής με ρομποτική αυτοματοποιημένη λειτουργία θα εξαφανιζόταν σχετικά, ουσιαστικά το ελαττωματικό προϊόν όμως οι Apple και μεγάλες πολυεθνικές προτιμούν να έχουν εργάτες στη γραμμή παραγωγή με μεγάλο ποσοστό ελαττωματικότητας του τελικού προϊόντος, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί η μονότονη εργασία του εργάτη με τη διαδικασία με αυτοματοποιημένος ρομποτικής παραγωγής, mm. γιατί τα ποσοστά κέρδους είναι τεράστια. Γιατί είναι τεράστια, διότι του εργάτες μπορούν να του πληρώνουν με μισθού εξαθλίωσης, mm -hmm. αμοιρές εξαθλίωσης, <coughs> να δουλεύουν 12 ώρες το 24 ωρο συνέχεια. Είναι πιο φθηνή δηλαδή από τα ρομπότ. Η εγκατάσταση μιας ρομποτικής αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής έχει χρόνο απόσβεσης 3 έως 5 χρόνια. Μάλιστα. Για μια Για... πολυεθνική. Ναι. Μια γραμμή παραγωγής σε έως με συνθήκες εργασίας Κίνας έχει απόσβεση 8 μήνες. Την απάντησή μου την πήραμε. Έτσι. Νομίζω και γιατί έτσι λοιπόν το ένα το προτιμούν άλλο. να πεθαίνει ο κόσμος, να mm -hmm. σκοτώνεται mm -hmm. και αυτά για να, για να μην εφαρμόσουν... Για το κέρδος, εντάξει. Αυτό είναι αυτό. ξεκάθαρο, νομίζω, με όλους του αριθμού και όλα τα παραδείγματα που φέρνεις εδώ, είναι ξεκάθαρο για το κέρδος. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ λαμβάνω διάφορα email, ε, <coughs> με τους φίλους και τις φίλες έχουν διάφορες έτσι, σκέψεις για την υποδοχή της Μέρκελ. Ε, μια φίλη μας λέει και το εξής ότι θα μπορούσαμε ίσως ε... να τον υποδεχτούμε με κλειστά παράθυρα χωρίς κόσμο ας πούμε, στους δρόμους σε να μια ειρηνή πόλη. πόλη, να ενεκρώσουμε την πόλη. Όπω ναι. έγινε στην είσοδο των γερμανικών δυνάμεων mm. κατοχή Να μην τους δώσουμε χιλιάστα. και τη χαρά σου, λέει, επειδή ετοιμάζουν 7.000 αστυνομικού. Ετοιμάζουν, ξέρεις τώρα, πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που θα κάνουν. Ναι, εγκάτω. κατά τη γνώμη, κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ καλή ιδέα. Bon. Οπότε... Θα μπορούσαμε κάλλιστα να επαναλάβουμε αυτό που έκανε αυθόρμητα ο αθηναϊκός λαό ναι. με την είσοδο των γερμανικών δυνάμεων κατοχή ναι. στην Αθήνα ναι. ε, το 1941. Ήταν η μοναδική. Μεγαλούπολη και πρωτεύουσα ευρωπαϊκή κατεχόμενης χώρα, mm -hmm. όπου δεν υπήρχε ούτε ένα στου δρόμου καθώ οι δυνάμεις κατοχή έμπαιναν με προφυλάξει στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ήταν μια καλή ιδέα αυτή και μια σκέψη βέβαια, και στε, γιατί εδώ θα, θα έπρεπε να γίνει και με συνεργασία και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Να, ε, να, να, να, να μην κινείται κανεί με το αυτοκίνητό του πέρα πέρα να πάει μια, στη δουλειά εδώ του. Εδώ έχουμε μια ΓΕΣΕ που κάνει απλά στάση εργασία. Άρα και η αντιπολίτευση θα είναι αύριο μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν, δεν, από όσο ξέρω δεν έχουν ανακοινώσει, δεν αλλά δεν αυτά. νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Mm. Για μένα η σωστή στάση είναι να είσαι μέσα στη Βουλή. Ειδικά όταν θα, θα μιλήσει αυτή η κυρία. Mm, α, για πε γιατί τώρα εδώ λοιπόν το βλέπω, κάτι <χω> το θέτει ερώτημα. Θεωρεί λοιπόν ότι θα να έπρεπε μέσα οι βουλευτέ τη αντιπολίτευση να είναι μέσα στη Βουλή σε αυτή ναι, την περίπτωση. Στη Βουλή Γιατί... μέσα, <laughs> και να βγάλουν το παπούτσι του όπως έχουν πει τον ΟΗΕ και να αρχίσουν να βαράνε το έδρανο και να μην τι επιτρέψουν να μιλήσει. Με, ναι. Εγώ αυτό θα έκανα. Ναι. Και α βγει κάποιο να, το, να τολμήσει να πεταξίξω. Mm. Θα έκανα τέτοια φασαρία που δεν τι επιτρέπα να, να μιλήσει. Έχει πολιτικό πολιτισμό θα σου πούνε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ <laughs> για να μου το λέω και ω και οι υπόλοιποι δοσύλλογοι. Αυτό είναι έπαινο. Να. Αλλά δεν θα της επέτρεπα να μιλήσει mm -hmm. έτσι στο κατοχικό κοινοβούλιο. Με κανέναν τρόπο. Μάλιστα. με κανέναν τρόπο Οπότε ε, μια καλή πρόταση είναι μένω εκεί ως βουλευτής τη αντιπολίτευση και αντιστέκομαι. Και κάνω τέτοια έτσι. φασαρία και δεν της επιτρέπω να μιλήσει. Mm -hmm. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Μέχρι mm -hmm. γιαγούρτι θα της πέταγα. Mm -hmm. Ειλικρινά δηλαδή και γίνονται μπει έλεγχο αύριο στου βουλευτέ. Τώρα με αυτά που είπε Αλλά είπαμε και παπούτσια, δεν του βγάλουμε τα παπούτσια. Να βγάλουμε τι κάλτσε. Θυμάμαι το ξέρω, είναι ιστορικό γεγονό ότι στο Νοηγέ συνέλευση του νομίζω όταν μίλαγε εκπρόσωπο είτε του ΔΕΛΤΟΝ πολιτιών, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι το που ο το και όλη την ώρα που μίλαγε. Λοιπόν, είναι Εντάξει, ωραία άσχετα συνεχίσαι. το γιατί το κάνει και το πώ έγινε, ο... είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ναι, είναι μια πολύ ωραία κίνηση, λοιπόν, <Το> που θα γράψει. Ε, και θα αισθανθεί και ο λαό ότι είναι πραγματικά κοντά. Από το να σηκώνομαι και να φεύγω ναι. από το κοινοβούλιο, α πούμε, που νομίζω ότι κάποιοι το σκέφτονται και, και λογικά να το σκέφτονται, ναι. και να αφήσω αυτή τη σκύλα να μιλήσει εκεί, ναι. με ναι. συγχωρείτε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Μα καταρχήν αυτό είναι ο δικό μου χώρο, άρα δεν απο... αποχωρώ από την εισβολή του ξένου. Γιατί έτσι είναι τον το Μπράβο, τον, υπερασπίζουμε. τον υπερασπίζουμε έστω και αν έχει μετατραπεί σε μια... κολοβό κοινοβούλιο, μια... Μια κατά την αγγλική έκφραση λοιπόν, της... των μεγάλων επαναστάσεων του 17ου αιώνα ή κατοχικό κοινοβούλιο. Να. Αλλά δεν θα επιτρέψω κανέναν. Ο ο Εκτός και αν θα... φοβάμαι και αν φοβάμαι να μην πιάσουν τα κανάλια το βράδυ. Ο φίλος ο Κώστας λέει: Μην δίνει ιδέε <laughs> Τώρα αν έχουμε τέτοια κατάδια Φίλε Κώστας το λέει αν, αυτό. Κοιτά, Κώστα έχεις δίκιο σου απαντάνε ξέρεις Λοιπόν έχεις, έχεις δίκιο <laughs> Αλλά αν έχουμε τέτοια κατάδια Το λεγόμενο αντιμιμονιακών δυνάμεων Μη <laughs> χαιρετήσω Λοιπόν να τους ξεπερνάνε Σε ιδέες και σε πράξεις <laughs> και σε αυγήτες, Είναι κατάδια των υπολείπων κομμάτων Δεν είναι θέμα δίνουμε εμείς ιδέες ναι, εντάξει <laughs> Λοιπόν, και αμέσω επίση θα κάνω μια παρένθεση όμω, γιατί ένα άλλο φίλο Κώστα εδώ, είναι άλλο αυτό, αμέσω έψαξε να βρει το θέμα αυτό που πήγε στην Βενεζουέλα, ότι υπήρχαν ελληνικέ σημαίε, γιατί ήταν και δύσπιστο. Σου λέει, μήπω τα παράλαει τώρα ο, ο καζάκι. Όχι, ξέρω το ακροατήριο, ξέρω το ακροατήριο, με το που λέμε κάτι αμέσω υπάρχει και το ξάκι. Αμέσω βέβαια, παιδί μου, και το έψαξε, λέει, και βρήκε τη φωτογραφία. Εντάξει. Οπότε, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά που. Ε, έτσι μα ακούτε. Τουλάχιστον και... Υπάρχει, ρε, ναι, παιδί. Ναι, ναι. υπάρχει και με επιβεβαίωση, παιδιά Υπάρχει και ένα άτυπο ανταγωνισμό. Μορισμένο ναι, ναι, προσπαθούν ναι. να με πιάσουν κάπου ναι. να πω κάτι που δεν ισχύει. <laughs> τρέχει καλύτερα η εκπομπή. <coughs> λοιπόν, ε, και μια είμαστε στη Μέρκελ να Φιλικά πούμε... το βλέπω, παιδιά πάντω δεν είναι το. Δεν το λέω. Καλά κάνετε, δεν είναι θέμα. Μ, όχι, σα αφού μα αφήνετε και ναι. Και είμαστε... κάθε ναι. άλλο παρά το ότι με ενοχλεί Είναι σαν να κάνουμε όλοι μαζί την εκπομπή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σωστό. Ε, λοιπόν, ε, μένουμε στην κυρία Μέτκε και στα αυριανό, καταρχήν να πούμε ότι από σήμερα ξέχουμε τι αντιδράσει, σήμερα το απόγευμα υπάρχουν κοινοποίηση, <coughs> πολύ κόσμοι το απόγευμα. Ε, Νομίζω ότι αξίζει, αξίζει, αξίζει περισσότερο σήμερα να, και, να κατέβει κάποιο με την έννοια τη διαδήλωση γιατί mm. αύριο, α, ουσιαστικά, με τον τρόπο που έχουν φτιάξει το αστυνομικό κλειό, ναι. δεν θα υπάρχει δυνατότητα θα πολύ α, να γίνει πραγματική διαδήλωση έτσι ώστε να μπορέσει να με, με εξέρεση βέβαια. Ίσως κάποια φαϊνή ιδέα μπορεί να έρθει σε κάποιον μακάρι να ναι. υπάρχει. Ε, ούτε βέβαια έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι περτσαούσεις. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι πασιφιστής, να το πούμε έτσι. Δεν είμαι υπέρ των λουλουδιών, ε, ναι. κάτω από όλες Αλλά όταν επιλέγουμε μορφές σύγκρουσης, πρέπει να τις επιλέγουμε πάντα με γνώμονα την οργάνωση, την καλή και προπαντό την πλατιά λαϊκή υποστήριξη. Mm. Αλλιώ δεν έχει νόημα, παίζουμε τον ρόλο των αντιπάλων. Ακόμη και χωρί να το θέλουμε. Όλε ναι, ναι, φορέ. Ναι, ναι. Να το έχουμε βόρει σε αυτό το πράγμα, ειδικά αύριο. Κάποιοι θα θέλανε να καεί η Αθήνα. Αύριο, όπω ακριβώ καεί και στι 12 του Φεβρουαρίου από του προβοκάτορε, mm. το παρακράτο και του πετοριανού που mm. του κάλυπταν. Mm. Γιατί να το ξαναθυμίσω, εγώ το γράψα αναλυτικά και τότε και σε κειμένο. <coughs> είδα αυτό, έγραψα αυτό που είδα και διαπίστωσα και ψάχνοντάς το όσο υπήρχαν τα μαζικά μπλοκ τη διαδήλωση, δεν κουνιόταν απολύτω τίποτα ότι φωτιέ φωτιές μπέρανται τίποτα όταν φύγανε χτυπημένα άγρια από τους πετοριανούς τα μπλοκ τότε μπήκαν οι φωτιές από τους γνωστούς αγνώστους Να. τους οποίους τους κάλυπταν δημιουργίες των ΜΑΤ το είδαμε με τα μάτια μας το είδαμε και βεβαίως ξέρουμε και οι επίσκοπούς έγιναν Υπάρχουν και σε βιντεάκια και Βεβαίως, έτσι, έχουν καταγραφεί και τα, και τα λοιπά όλα αυτά. <coughs> Λοιπόν, μην τους δώσουμε την ευκαιρία να πουν ότι οι, διαδηλωτές, οι διαδηλωτές, κάψανε την Αθήνα το θέλει το παρακάτω αυτό το πράγμα για να τρομάξει ο κόσμος Ω. και Ωστόσο... τέλο πάντων να να, ναι. να τους δείξουμε ότι, ναι, ότι μπορούμε να πειθαρχούμε ε, στι διαδηλώσει μα. Στη ναι. λογική και το σκοπό μα, μέχρι ότου έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ώστε να ξεμπερδέψουμε με πρωτοριανός και καθεστώ κατοχή. Μπορεί κάποιο να σκεφτεί ότι έτσι όπω το λέει <coughs> για το αυριανό, είναι σαν να σου λέει ο Καζάκη δεν είναι και τόσο υπέρ τη αυριανή συγκέντρωση. <coughs> Αν και Όχι. το επάμε, εγώ βλέπω εδώ την ανακοίνωση. Έχει, έχει ανακοίνωση. έχει να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, ότι έχει βγάλει ανακοίνωση και για σήμερα, <coughs> στι 5.30 το απόγευμα στο χώρο της Παλαιά Βουλής μπροστά από το άγαρμα του Κολοκοτρώνη είναι η συγκέντρωση του ΕΠΑΜ σήμερα το απόγευμα προσυγκέντρωση, ναι. έτσι, η προσυγκέντρωση προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή την γενικότερη κινητοποίηση που υπάρχει σήμερα το απόγευμα και αύριο πάλι στο ίδιο σημείο στο άγαρμα του Κολοκοτρώνη στις 12.30 το μεσημέρι βλέπω όμως μια υποσημείωση εδώ ότι είναι, είναι, το, είναι, είναι, το είναι λίγο το, λίγο το θέμα α, όχι, δεν τον... ναι. δεν έχει νόημα, δηλαδή με την έννοια ότι ο χώρος αυτός θα είναι αποκλεισμένος από την αστυνομία όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί σε αυτή την περίπτωση θα επαναπροσδιοριστεί ο χώρος προσυγκέντρωσης ναι, νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα επειδή το, ε, έχουμε εκπομπή στον χώρις FM στις 6 ώρα 6 8 ε, θα έχουμε ίσως και κάποια τελική ανακοίνωση πάνω σε αυτό έτσι. Θα ναι. έχουμε δει και από δεν τη σημερινή είμαι, Δεν είμαι ε, η, κατά των διαδηλώσεων Αλλά δεν θεωρώ ότι η διαδήλωση είναι το άπαν ε, μιας διαμαρτυρία. Μοναδ, ο μοναδικός mm. τρόπος για να διαμαρτυρηθείς Υπάρχουν άλλοι και πιο έξυπνοι τρόποι Πολύ πιο έξυπνοι και πολύ πιο αποτελεσματικοί Εάν σκεφτούμε κάτι καλύτερο, όχι εμεί οι κάποιοι δίμονε, οι ειδικοί και τα διευρύματα, αλλά ο κόσμο. Ναι. Μπορεί ναι. η φαντασία του να γεννήσει πράγματα και να ναι. είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, πολύ πιο καθοριστικά στον τρόπο που δείχνει ο κόσμο την απαξίωση αυτού του συστήματο κατοχή. Σωστά. Ε, Όπω δηλαδή αυτό που έκανε ο κύριο Φατόπλου με του πενδικαλιστέ εχθέ. Ποπή... Εγώ το σχολίασα αυτό. <laughs> Αναμέναμε σήμερα, θα κάναμε μια συνέντευξη τύπου έτσι. Με συγχωρείτε, προσωπικά πιο. δεν με πείθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τι να το κάνω. Mm -hmm. Εγώ θα σε ήθελα εκεί πέρα που δίνεται η πραγματική μάχη, το ξεπούλημα της ΔΕΗ που είσαι. Δεν Και που είσαι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ σημαίνει τι συλλογική συμβασία υπογράφεις. Mm -hmm. Δεύτερον, τι θέση έχεις. Εγώ θέλω να καταλάβεις τη ΔΕΗ φίλε μου, για να μην δοθεί σε ιδιώτες. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Αυτό. Κατάλαβέτε και βάλτε την εσύ σε λειτουργία υπέρ του λαού. Και μάλιστα ανακοίνωσε μείωση των δημολογίων γιατί πέταξε έξω τη διοίκηση. Mm -hmm. Η οποία κοστίζει αυτή η διοίκηση, απορροφάει το μεγαλύτερο μέρο των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Τους έξω, τη επιχείρηση. Πέταξε του έξω, τη μολόγια και βάλτε να δουλεύει για τον εργαζόμενο. Αυτό είναι σημαίνει η εργατική κινητοποίηση με νέε συνθήκε του γενικευμένου ξεπουλήματο. Mm -hmm. Υπερασπίζουμε το δημόσιο αγαθό τη δημόσια επιχείρηση, το δημόσιο χαρακτήρα του, με το να το πάρω στα χέρια μου και αντί να κατεβάζω το, το διακόπτη όπως γινόταν, δικαιολογημένα, ναι, εγώ δεν να το ναι, ναι, λέω ναι, ναι, ναι, ναι. για κακό, στην δεκαετία του 80 Παλαιότερο, και του 70, όμως, σε άλλες σε βαλίτες, τώρα το ανεβάζω και το περιφρουρώ υπέρ του Έλληνα εργαζόμενου. Και, και δίνω ένα χαρακτήρα πραγματικά κοινωνικό στη ΔΕΗ. Δηλαδή, θα επαναπροσδιορίσω το τιμολόγιο με βάση το οποίο, γιατί έτσι αλλιώ. Και επιστήμονες έχει και προσωπικό έχει και ανά πάσα στιγμή μπορεί να, το, να γίνει αυτό πράγμα. Να το πράγμα. Και να το δουλώψω υπέρ του δημοσίου. Και άμα γουστάρατε στείλτε πόσες, πόσες δημιουργίες, μάτ, πόσο στρατιές χρειάζονται για να πάρουν πίσω τη δημιουργία. Εκεί να δεις πώς θα συμποστηρίξει ο κόσμος και πώς θα βρεθεί κάτω, να, να, με, με τα στήθια του κυριολεθικά να υπερασπιστεί την πραγματικά δημόσια επιχειρήση ηλεκτρισμού. Τότε θα γίνει δημόσια επιχείρηση. Και αυτό θα ήθελα να δω. Εξετάσεις. Και εκεί βεβαίω δίνει και ένα παράδειγμα. Άρα. Παράδειγμα στου εργάτε του Σκαραμαγκά. Δεν έχει νόημα να ζητά ότι όταν όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι να κλείσουν την επιχείρηση σα πετάξει το δρόμο. Το καταλαβαίνουμε αυτό όπω έχει και με τη χαλιβουργία. Ακριβώς. Δεν έχει νόημα να λε για τι απολύσει την ίδια ώρα που άλλο έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του, ο εργοδότης. Το παίρνει στα χέρια σου το εργοστάσιο και το διεκδικείς γιατί είναι πλούτο δικό σου, πλούτο τη κοινωνία. Δημόσιο πλούτος, τον οποίο τον ιδιοποιείται ιδιότητας κακός. Και, και αυτό είναι ο πλούτος που είναι πολύ χρήσιμο για την αναζηγότητα της κοινωνίας Τώρα, αύριο το πρωί. Νομίζω ότι δείχνει στον δρόμο σε αυτό το αδίεξοδο που έχουν έρθει... Αλλιώς, οι έτσι στην αλλιώς εντάξει, για το Θεαθήν και για τις δημόσιες πολλά... σχέσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ, ναι. okay, λοιπόν, <χε> ε, ας κάνουμε ένα διάλειμμα πριν της ειδήσεις, μουσική ανάσα. Εδώ, εκπομπή ΑΕ, υπό τους ήχους αυτής της υπέροχης δολοφονικής μπαλάντας του Νικέιβ με την Κάι Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα, πάντα μαζί σας έως και 2.30 στον Art.fm στους 90,6. και εσείς μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε στο 54344 γράφοντας επαμ, κενό και το μήνυμά σας ή μέσω του email εκπομπή αλφαέψιλον παπάκι gmail.gr Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι πολλά τα μηνύματα. Τα περισσότερα βέβαια είναι σχετικά με την άφεξη της κυρίας Μέρκελ και με το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ε, υπάρχουν κάποια που συμφωνούν με την πρόταση της φίλης μας που είπαμε στην αρχή ότι ίσως η καλύτερη αντίδραση θα ήταν να είμαστε στα σπίτια μας να συναντήσει ερημους δρόμους και κανείς Στη συγκεκριμένη Έχει. περίπτωση θα μπορούσαν ναι, μπορούσα να να αποτελεσματικοί αν πίθαμε τους φίλους οδηγούς ναι, δεν θα έπρεπε και κανεί να υπάρχει στου ναι. δρόμου. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν αρκεί να είναι κλειστά παράθυρα. Πρέπει να είναι κλειστά μαγαζιά, να μην κινείται κανεί στου δρόμου. Και θα αυτό. μπορούσαμε αυτό ίσω να το συνοδεύσουμε με αντίστοιχε κινητοποιήσεις σε κάθε πλατεία. Έξω από το αστυνομικό κλειό. Σε κάθε πλατεία να μαζευτούν uh -huh. οι πολίτε και να, πούν, να συζητήσουν κυρίω όχι τόσο να διατηλώσουν να δε στη στην Ναι. Ε, αλλά τέλο πάντων, γύρω από τα ζητήματα που το Πώ θα αντιδράσουμε από εδώ και μπρο. Ναι. γιατί το πρόβλημα δεν είναι να αντιδράσουμε μια είναι αφορμή να για να βρεθούμε επί της ουσίας όμως να ε, βρεθούμε <coughs> ναι. έτσι, και να συνομιλήσουμε πώς μεταξύ μας πως θα απαλλαγούμε μας. το ταχύτερο δυνατό από αυτούς ναι. Με αυτό σχελίσεις. το πράγμα ενδεχομένω να είναι μια πιο έτσι τώρα βέβαια συζητάμε μακάρι να είχε την ετοιμότητα η κοινωνία και αυτό το λέω ειλικρινά ναι. να είχε την ετοιμότητα η κοινωνία να αποφασίσουμε κάτι τώρα και αύριο να το βλέπουμε να υλοποιείται πραγματικά στι κεντρικέ πλατείε όλη τη περιφέρεια Ανθρική. Και ενδεχομένω και, και σε όλε τι πόλει τη Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε μια διαιτημότητα. Εντάξει, μπορεί να. Ε, Ξέρετε, βάζοντα το λιθαράκι-λιθαράκι. Ναι, σίγουρα, μα γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γι αυτό και και τι περσινέ εικόνε δεν τι πίστευε κανεί. Ε, αλλά έγιναν. Ε, ε, θέλω ε, να ε, πω ότι. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν αρκεί σήμερα. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται σαφήνεια στο στόχο. Χρειάζεται. Ε, Πώ θα το πούμε να απαντάμε στα προσκλητήρια όταν ακριβώ γίνεται στην, στην ανάγκη πάνω και να είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι ώστε πραγματικά να μην φοβόμαστε. Πειθαρχία εσωτερική εννοώ, δεν εννοώ στρατιωτική πειθαρχία ή ναι. με την άλλη λογική που, που ονειρεύονται κάποιοι άλλοι, αλλά με τη λογική αυτή να μην φοβόμαστε. Λοιπόν, χαμογελά τώρα ένας φίλος, <coughs> μας έχει στείλει, μάλλον παρακολουθεί σήμερα... Ε, πέφτει συνεχώς πάνω στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από την κατάλαβα τον έχουν καλέσει όλες οι εκπομπέ. Ο... Λοιπόν, έχει εκφράσει <χω> την άποψή του περί παράνομων πορ... ποριών. Έτσι. Και το κράτο έχει μπει σε μια θετική κατεύθυνση λόγω των συλλήψεων που κάνει, των προληπτικών προσαγωγών μάλλον που κάνει πριν τι πορείε. Λοιπόν, εντάξει, είναι, το κύριο Γεωργιάδης είναι ο γνωστό το κύριος Γεωριάδης και ο Δημήτρης Δημήτρης και όλα αυτά τώρα είναι ο Δημήτρης τι θα κάνουμε; Εντάξει. Λοιπόν, δεν δεν έχει νόημα. Εγώ να πω ότι ήδη παίζεται ένα κρυστούλι; Εγώ αυτό και... αυτό που, που με ανησυχεί να. Είναι βεβαίω το γιατί πρέπει όλα τα πρωινάδικα να τον έχουν αυτόν τον κύριο. Τη στιγμή που ξέρουν όλοι ότι με το που εμφανίζεται Όχι, ακριβώ ανάποδα συμβαίνει. Γιατί αυτοί λένε ότι. Ναι. Ακριβώ ναι. ανάποδα συμβαίνουν. Αλλά επειδή η εντολή από την Αμερικανική Πρεσβεία και τι τράπεζε, που είναι ο χαριτωμένο μπουμπούκο του, ναι. είναι πάση θυσία αυτό θα είναι στα πάνελ. Mm -hmm. Γιατί πρέπει πάση θυσία να α, α, α, δημιουργήσει προφίλ. Ναι. Το ξέρω πολύ συγκεκριμένα ότι όταν εμφανίζεται αυτό ο τύπο. Πέφτουν η κραματικότητα, πέφτουν με τον πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τον βγάζουν για να το φτιάξουν προφίλ. Ε, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι αν παρατηρήσει που βγαίνουν κάθε μέρα σχεδόν. Δηλαδή είναι τα χαϊδεμένα παιδιά το και πίσω. Είναι και έχω ένα ερωτηματικό και εγώ αυτό το ε, πράγμα. Οι οποίοι που που το οποίο μιλάνε πάνω επισκετού. Έτσι μιλάνε για του <coughs> για όλα και για τα πάντα. Γνωρίζουμε για τα πάντα. Εγώ, θε, εγώ σου λέω, ακόμη και εμπάρκο να μην υπήρχε τώρα σχετικά με το ορομά μου και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι εγώ δεν είμαι κασυδιάρη για να με καλούν ε. Έτσι. Λοιπόν, θα, ανησυχούσα, θα, θα ασχολούμουν σοβαρά σε τι πρωινάδικο θα πήγε σε κάποια εκπομπή. Θα πήγαινα, αλλά και, και σε αυτέ και, και ανάωσα, και σε αυτές που πήγαιναν παλιά. Δηλαδή, τελικά, είναι ένα ζήτημα στι σημερινέ συνθήκε. Πρέπει να σε μαϊντανώσει ή όχι. Και να δικαιολογεί ή να δίνει νομοφάνεια σε μια εκπομπή. που σε καλή ενδεχομένω μια φορά την εβδομάδα σε καλούσε μια φορά την εβδομάδα <συσκάς> ναι. για να ξεφτυλίζεται όλο το, επόμενο, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Και αν αξίζει αυτό το πράγμα να μπαίνει στο ίδιο, στο ίδιο, πως το λένε, κάδρο, ναι. έτσι, με τα υπόλοιπα με αφήματα, πούμε, που μαζεύει εκεί πέρα, μόνο και μόνο για, για, για, για ποιο λόγο, για να σου επιτρέψω να πεις μια ατάκα. Mm -hmm. Μισό λεπτό, ούτε, ούτε μία τάκα. Ε, και, <λέει>, eh, yeah. e, και εγώ δεν γουστάρω να είμαι σε ένα μπουρδί που πετάγεται συνέχεια και λέει Έχω κι εγώ αυτό το πράγμα να πω. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου, τι να κάνω. Του δίνει άλλο ότι υπάρχει πλημμυρισμό. Αυτό είναι επί τη ουσία. Και το τέσσερι αντιμνημονιακό, ο κάθε κύριο Παπαδάκης ο κάθε κύριο τύπο που ακούει διαταγέ και τραβάει προσοχέ από το πρώιμο μέχρι το βράδυ. Και κόβουμε εκείνων και κόμμα και τον άλλο. Αυτό το πράγμα εγώ το ειλικρινά και μπορεί να δυσαρεστήσω φίλου και συναγωνιστέ. Αλλά ειλικρινά δεν πρόκειται να πάω σε εκπομπέ που αποδείχτηκαν πρόστιχε στον τρόπο που μεταχειρίστηκαν όχι μόνο το προσωπικό αλλά και τι απόψει γενικά τι οποίε αντιπροσωπεύω. Δεν θα ξαναπάω σε αυτέ τι εκπομπέ. Και το δηλώνω ξεκάθαρα, κάτι χωρηματικά. Μα εντανέω ξανά δεν πρόκειται να γίνω. Ε, Τουλάχιστον στοιχείο τη σεβασμό. Στοιχείο τη Εφόσον σέβεστε τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Γεωργιάρη που θεωρείται α πούμε ότι είναι οι προεξέχουσε φυσιογνωμίε στην ελληνική κοινωνία σήμερα, να του να ξεφτυλιστούμε τουλάχιστον όσοι από εμά έχουμε μια στοιχειώδη αίσθηση αξιοπρέπεια και τσίπας, ε όχι, ούτε για τα νούμερα του οποιοδήποτε τηλεπαρο, τηλε, τηλεπερσόνα που το παίζει δημοσιογράφος, έτσι, ούτε για τον οποίο για τον οποιοδήποτε εκπομπή που δίθεν το μας το παίζει α πούμε δίθεν αντικειμενική και τραβάει προσοχές στον εργοδότη ή στις εντολές απ' έξω. Εντάξει, αυτό τελειώσαμε. <Τι> <Τι> Θέλω να πούμε λίγα λόγια επειδή ξέρει όπου να είναι γίνεται ο γάμο εθνική με την τα Eurobank. Ε, τώρα είναι περίοδη λιτότητα, δεν υπάρχουν λεφτά για κουφέτα. Λοιπόν, τα πάνε, τα πεζίζει <πιστεύτε> και αυτά. <Τι> πάνε, όλα τα πάγανε. Ήταν κρατάνε σε αποδίκε. Λοιπόν, για άλλε στιγμέ, ε, με αφορμή τώρα και αυτό, υπάρχουν και κάποια μηνύματα με φίλου που δεν έχουν, θέλουν να θυμηθούν ή δεν έχουν ακριβώ καταλάβει το θέμα με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ε, και ίσως είναι καλό τώρα με όλες αυτές τις, ναι. τις παντριέ που γίνονται να ξαναπούμε δύο λόγια, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εντάξει, ε, είναι κατανοητό ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν τις δικές σου γνώσεις Όχι, όχι Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γίνεται με αφορμή το περίπημο κούρεμα ομολόγων ε, Παρουσιάστηκαν λογιστικές ζημιές στου ισολογισμούς των τραπεζών Λογιστικέ, επαναλαμβάνω όχι πραγματικέ. Λογιστικέ ζημίε λόγω του κούρεματο, οι οποία η απώλεια ονομαστική αξία των ομολόγων με το κούρεμα εμφανίστηκε ως ζημιά στους ισολογισμού και έτρεξε αμέσω το κράτο να τα καλύψει. Βεβαίω επειδή είμαστε κουβαντάδε εμεί οι Έλληνε, μην δούλουμε λαμόγιο να ζητήσει λεφτά, αμέσω εμεί να του δώσουμε τα διπλά. Έτσι λοιπόν, στα 26 δισεκατομμύρια που παρουσιάστηκαν σε περίπου ζημιέ στα τραπεζικά ενεργητικά, εμείς δίνουμε στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες απορροφάνε όλες τις υπόλοιπες τώρα δίνουμε 48 δισεκατομμύρια 23 έχουμε δώσει μέχρι τη στιγμή και θα δώσουμε άλλα 25 μέχρι το τέλος του χρόνου εκ των οποίων τα τρι, ε, το, αυτά τα 25 θα προέρχονται από τη δόση των 31 δισεκατομμυριών που θα μας δώσουν ο ε, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη δεν ξέρω Του πότε τώρα ναι. το μας ήταν το Νοέμβρη θα δούμε εντάξει ναι. Αυτό τώρα τι παιδιύει. γίνεται. <συμίλισμα> Τα λεφτά αυτά ε, <κυμίλισμα> επίσημα δεν ξέρουμε με τι ανταλλάγματα δίνονται. Με βάση το νόμο mm -hmm. θα πρέπει να δοθούν μετοχέ. Κοινέ μετοχές, μετοχές ε, στο, Ευρωπαϊκό ταμείο, στο εγχώριο ταμείο το χρηματοδοξική σταθερότητα. Εγώ πολύ αμφιβάλλω όταν έχουν δώσει και αυτέ τι μετοχέ. Γιατί αμφιβάλλω. Γιατί δεν υπάρχει κανένα είδου απολογισμό. Ε, συνολικά έχουν δοθεί. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2009 και μετά είτε με τη μορφή εγγυήσεων είτε με τη μορφή ρευστών μαζί με τα 48 δισεκατομμύρια κοντά στα 300 δισεκατομμύρια συνολική χρηματοδότηση. Είτε είναι ρευστό λέω είτε είναι ομόλογα ειδική έκδοση είτε εγγυήσει που, που τα χρησιμοποίησε το τραπεζικό σύστημα για να τραβήξει ρευστότητα. Συν, ε, συν 109 δισεκατομμύρια που δόθηκε μέσω του μηχανισμού ELA, δηλαδή του Imaginary Liquid Assistance, το, τον έκτατο μηχανισμό που έδωσε ρευστότητα στι τράπεζε. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό, το οποίο δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο από την οικονομική επιφάνεια των ρεχόρων των τραπεζών. Όλο αυτό το ποσό χρησιμοποιήθηκε στο να καλυφθούν οι μαύρε τρύπες στο εξωτερικό από επενδύσει οι οποίες πήγαν κατά διαόλου από τι ελληνικέ τράπεζε στο εξωτερικό, Finance Bank στην ε, Τουρκία, ε, περίεργε δραστηριότητες στην στη Βουλγαρία, ε, συγγνώμη στην ε, Ρουμανία, αντίστοιχα στην Πολωνία και όλα αυτά. Τα λεφτά που δόθηκαν ε, την ημέρα που δίνονταν, εκταμείευση γινόταν το πρωί, το μεσημέρι είχαν φύγει στο εξωτερικό. Λοιπόν, Ούτε καν <κο> Το μεσημέρι την φεύγαν στο εξωτερικό. Και μπαίνει ένα θέμα. Πού θα πάει η βαλίτσα Παρεπιπτόντως να θυμίσω Ότι σήμερα μας, έ, ε, μας έδωσε Το πραγματικό στοιχείο της ύφεσης του 2011 Η Ελστάτ, η Ελστάτ Που mm. είναι 7,1 mm. Αυτό το λέγα εγώ και το φώναζα Σωστά, Από ναι. το 2011 Ότι θα χτυπήσουμε 7 Πάνω από το 7 Λοιπόν και αυτό παρά το γεγονός Ότι η Ελστάτ μεταχειρίζεται Το, το, το, το ΑΕΠ Σαν ένα πώ να το πούμε σε ένα ποτήρι. Άλλε φορέ το βλέπει μισογεμάτο, άλλε φορέ το βλέπει μισοάδιο. Και, και ανάλογα τη στάθμη, το φτιάχνει ανάλογα με τη στάτα που γουστάρει, για να μην εμφανίσει ότι στην πραγματικότητα ύφεση στην Ελλάδα, σε θέσια βάση, έχει τυπήσει διψήφιο αριθμό. Mm -hmm. Όλοι οι οικονομικοί εκεί στο εξωτερικό εκτιμή, έχουν κάνει εκτιμήσεις για διψήφιο αριθμό. Από 11 μέχρι 18% για το 11% και αντίστοιχου ρυθμούς δίνουν για το 12. Mm -hmm. Αλλά έχουμε τον κύριο Γεωργίου εδώ, έτσι, ο οποίος ε, χρησιμοποιεί οπλοφόρους για να βγάζει στατιστικά στοιχεία. Λοιπόν, ε, τέλος πάντων, πότε θα γλιτώσουμε από αυτό το σύστημα κατοχής. Πούμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα, όλοι και καταλήγουμε. Τι κάνει με την ανακεφαλαιοποίηση, θα του δώσουμε ρευστό, θα τα πάρουν ως έχουν ε, και θα τα βγάλουν έξω οι παπρίδες. No. Όταν εξαντληθεί, όταν γίνει αυτή η πράξη, μετά θα ξαναυπάρξει ανάγκη για ρευστότητα. Η ρευστότητα αυτή θα αντληθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που δεν βλέπω πώ, γιατί έχουν εξαντληθεί τα όρια πλέον και του Emergency Liquid Assistance, για να φτάσουμε στο Emergency Liquid Assistance, το ELA, όπω λένε, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να παρέχει με εγγυήσει και ομόλογα ειδική σκοπή. Και έτσι του τρα... έδωσε τα 109 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει ότι μόλι εξαντληθεί η ανακεφαλοποίηση 48 δι, θα μπει το θέμα πώς και με τι ρευστότητα. Και αν βρισκόμαστε σε άνοδο, τι να Λέω αυτό λέω, λέω χαριτομένειας, ρε παιδί μου, μόνο βενιζέλο Βενιζέλος λέω... πολύ σοβαρά και λέω το πιστεύει, αποκλείεται. Ναι, μόνο Φέ, να ο Αγγουλεμάτης, ο Φερόμενος, ως διά... Έλληνας Πρωθυπουργός, θα κάθεται και θα λέει σε ένα θα λέει χρόνο... Σε έφταξα. ένα χρόνο λέει θα πετάει η ελληνική <σομή> οικονομία. Το τι σφαλιάρες θα πετάνε τότε να δεις τι θα γίνει αλλά θέρω, δηλαδή, λέμε ναι. Αν αυτό συμβαίνει, ενδεχομένως ναι. να μπορεί να έχει επιφάνεια η ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτος Να δώσει εγγύηση στις τράπεζες να τραβήξουν ευθότητα Αν αυτό που δεν θα συμβεί, mm -hmm. σίγουρα, τότε θα μας πάνε στο νόμισμα ή θα μας πούν ότι ανακεφαλοποίηση το τραπεζών χρειάζεται ρευστότητα. Ευθότητα δεν μπορούμε να τη δώσουμε Δεν μπορούμε νόμιση. να έχουμε, ναι Έτσι, άρα μπείτε σε ένα νόμισμα ειδική σκοπή. Για να δίνετε και ορευότερε τράπεζε mm -hmm. και ταυτόχρονα να γίνονται να συνδυαστεί εκεί αποτίμηση με εξωτερική υποτίμηση. Και εκεί θα μα κάνουν χάρη και το πρωτογενέ πλεόνασμα που δεν θα υπάρχει. Mm. Θα μα το κάνουν χάρη. Τότε, εφόσον θα κόβει πληθωριστικό νόμισμα, yeah, δεν, θα, δεν, θα, δεν πειράζει, θέμα το... δεν έχει πλεκώναν. Ναι. Λοιπόν, και θα μα το πούνε, θα μα το πλασάνοσκέ. Έλα, ρε παιδιά, δύο χρονάκια είναι αυτά να σας εξηγιάνουμε και μετά σα ξαναβάλουμε θα περάσουνε τόσα περάσουνε και μην ανησυχείτε θα έχουμε εμεί την διαχειριστή γι' αυτό έρχεται η Μέρκελ εδώ για να δείξει ότι είναι ο σοβαρός Γερμανός η μεγάλη δύναμη mm. έτσι που θα μας λύσει το πρόβλημα καταλάβες έναντι των λαμογιών πολιτικής εισοδίας εγχώριας πολιτικής εσωδίας. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Να, να δώσει την εικόνα στο λαό. Γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Περίμε, η μαράκι, βουλγαράκι, ήλίστα, ξελίστα και όλα αυτά. Λόλαφα. Για να πιστεί ο μέσο αγράμματο Έλληνα ότι καλύτερα να μα διεκούν Γερμανοί παρά το, ε, το εγχώριο πολιτικό προσωπικό. Ξέρει πόσε φορέ το έχω ακούσει εγώ αυτό. Έμ, είναι, το, είναι το προήμιο τη Χούντα. Ναι, συγγνώμη, τη κατοχή. Του... Τη επίσημη πλέον θεσμοθετημένη κατοχή γιατί μέχρι τώρα έχουμε. Έχουμε να το πούμε κατοχή βεβαίως yeah. βαρβάτη και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι από όσο μόνο, αθέσμητη ακόμη. Τώρα θα θεσμοθετηθεί επίσημα λοιπόν. Και αυτό πάρουν να περάσουν στον κόσμο. Συν την εικόνα της δίθεν μεγάλη δύναμη που να πει ο, ο, ο Κοσμάκης Πω όπου εγώ θα τα βάλω με τη Γερμανία. Ναι, παιδιά, το έχουμε ξαναβάλει και τους, τα έχουμε ξαναβάλει με τη Γερμανία και μάλιστα τότε που, πραγμα, που ήταν πραγματική υπερδύναμη στην Ευρώπη και του κάναμε να τρέχουν. Για να μην φτάνουν. Παρεπιπτόντω, έχω την αφέλεια να πιστεύω να. ότι ένα από του πολλού, πολλού, πολλού λόγου που μα κάνουν ότι μα κάνουν οι Γερμανοί είναι για να πάρουν και το αίμα τους πίσω από αυτά που τραβήξαν από εμά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει μείνει υποθυμένο μετά από δεκαετίε. Ναι, γιατί άλλωστε ίδιοι, οι ίδιοι διήκουν. Οι παλιοί ναζοι και Λάξα. οι απόγονοι του, αυτοί είναι, είναι που διήκουν οι Γερμανοί. Και αυτό άλλωστε και για το γερμανικό λαό δεν επιθυμούν δημοκρατία έχουν αφήσει ανοιχτό το, την, ε, την, ε, την επιταγή του βασικού νόμου που έλεγε ότι από τη στιγμή που Γερμα... ο γερμανικός λαός θα επανενωθεί θα δημιουργηθεί γερμανικό σύνταγμα το έχουν αφήσει στα, στο, ναι, στα θέματα προς τίποτα, στο περιθώριο δεν συζητάνε, γιατί αν ξαναβάλουν το ζήτημα δημοκρατίας ανοίγουν πολλά μεγάλα θέματα εδώ θέλουν να διαλύσουν το κράτος τους και αυτό που υπάρχει μόνο και μόνο για να αποκτήσουν ένα υπερεθνικό κράτος. Αυτό το κράτος που θα λέγεται ομποσπονδία πολιτείων ΕΕ της Ευρώπης. Αυτό είναι, αυτή είναι η προπτική τους. Αυτή, αυτό είναι το όνειρό τους. Αυτό να ήταν να και το φυσικλερικό όνειρο yeah. άλλωστε. Επίσης ε, θέλω να πω τώρα διαβάζοντας όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την κυρία Μέρκελ Λες και θα έρθει σε καμία χώρα, ξέρω εγώ. Υποκατοχή. Ναι, ο άλλο να ναι. Λοιπόν, <σίλει> Υποκατοχή. Ε, ότι από, τώρα, <σίλει> το, από σήμερα το μεσημέρι δεν ε, θα λειτουργεί το μετρό σε σύνταγμα και πανεπιστήμια. Ναι. Ε, και του. και είναι δικό του. Λοιπόν, και λέω επειδή μου. Ναι, Ω τι αντιμετωπίζω μέσα σε αυτή τη χώρα. Και εγώ λέω Φυλικά. το εξή. Συγγνώμη, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Λάβει. Και πώ αυτό το θεωρούμε, ξέρει κάτι, Συνδημήτρη, το θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Είναι αυτονόητο γιατί υπάρχει διαδήλωση. Καταλαβαίνω αυτό που λες Αλλά από την άλλη μεριά όμω, με συγχωρείτε δηλαδή, πότε θα καταλάβουμε σαν εργαζόμενοι ότι αυτά μας ανήκουν, άρα ειδικά αυτοί που δουλεύουν σε υποτίθεται δημόσια, δημόσια επιχείρηση. Υποτίθεται γιατί δεν είναι. Είναι, ε, πώς θα το πούμε, είναι στο όνομα δημόσιας. Έχουν φτιαχτεί για εξπαιδού συγκεκριμένα συμφέροντα. Άρα λέμε, πότε θα καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να περασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του. Πώ το περασπίζεσαι το παίρνεις στο μετρό στα χέρια σου και το δουλεύεις υπέρ του, του Έλληνα πολίτη. Mm. Και ας, ας έρθει κάποιον να το πάρει. Mm. Γελμποντά. Να, να υπενθυμίσω ότι αυτή η μόδα να κλείνουμε το μετρό δημιουργήθηκε πέρυσι με αυτά τα έκτροπα της αστυνομία, <κυρίζει> Όχι των πολιτών, όχι, όχι των διαδηλωτών. Όχι. Έτσι. Όχι. Αλλά της αστυνομία, δηλαδή, με τα έκτροπα που έκανε η αστυνομία. Αν, αν κάνει μια έκκληση το συνδικάτο, ας πούμε, εργαζόμενους να πάρουν το μετρό στα χέρια τους δηλαδή τι, τι χρειάζεται η διοίκηση στη λειτουργία του μετρό ή στη λειτουργία τη ΔΕΗ τι χρειάζεται καμία απολύτως χρησιμότητα δεν έχει στη λειτουργία έχει μόνο μία χρη, χρησιμότητα αυτή που διορίζονται για να κερδοσκοπούν σε βάρος επιχείρησης προμηθευτέ, λαμόγια ειδικοί σύμβουλοι, παρασύμβουλοι και, και κομματικά ταμεία γι' αυτό υπάρχουν μόνο οι δ γιατί δεν να χρήμαμε στα χέρια μα αυτά. Χρειάζεται δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν δηλαδή, νομίζω ότι με του συγκεκριμένου συνδικαλιστικέ ηγεσίε, δηλαδή, στην πλειοψηφία του, έτσι, όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσει, ότι. Τι mm. να το κάνω εγώ που μου κάνει απεργία ο άλλο, α πούμε, mm. ε, τι να το κάνω εγώ σε αυτές τις συνθήκε. Σε τέτοιε συνθήκε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κατάστασε να βρισκόμαστε. Τι να το κάνω εγώ τώρα για το μεροκάμα, το λέει κατεβαίνει ο άλλο. Εντάξει, πήρα, πήραν αποφάσει. Και λοιπόν τι έγινε και από δικαστήρια. Λοιπόν τι έγινε. Πολύ καλές αποφάσεις του Ρινουδικείου Αθήνας για τους Αττικό μετρό, mm -hmm. για τους εργαζόμενους. Πολύ καλές και πάνω σε αυτές πάμε να απαντήσουμε κι εμεί την, για, την, για την αγωγή. <laughs> Θαυμάσια. Αλλά άμα δεν, δεν τη Είτε... λιστοσημωρία, πες μου εσύ τι, τι Είτε... εξυπηρετεί η απόφαση. Απλά σου δίνει μια Επιτέλους, ας πούμε, σε αυτή την πίεση, ας πούμε, αλλά την ανάση αυτή πρέπει να την χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ντου, όχι για να κάνεις εκεί πέρα στα αυγά σου και μετά σου αλλάξεις τα φώτα. Ακριβώς. Και να χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το μηχανισμό που διαθέτουν. Θέλω να πω ότι κάποιοι φίλοι μας στέλνουν μια ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, είναι της Γενικής διεύθυνση αστυνομία ότι με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ατικής απαγορεύεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και μη διατάραξης της κοινωνικο οικονομική ζωής της πρωτεύουσας από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθρηση ή πορεία στην Αθήνα για αύριο. Το έχουν στείλει διάφοροι φίλοι να ε, το, ψάξουμε, το ναι. ψάξουμε να δούμε αν όντως υπάρχει αυτή η ακριβώς η ανακοίνωση και έτσι να πούμε ότι γιατί εδώ πρέπει και να τότε κοιτάξτε αν υπάρχει αυτό το πράγμα με συγχωρείτε εδώ μπαίνει θέμα βασικού δημοκρατικού δικαιώματος ε, αυτή διαπαγορεύονται οι συνακτρήσεις στο κέντρο στο ολόκληρο το κέντρο αύριο αυτό ανακοινώθηκε λέει βρει ένα πολύ αποτελεοπτικό σταθμό ναι, λέμε, αυτό λέμε. Αν συμβαίνει αυτό, τότε, συγγνώμη, είναι βασικό δημοκρατικό καθήκον όλων μας να βρεθούμε κάτω αύριο. Ναι. Γιατί ναι, αυτή η μαγιά τσαμπουκάς χουντικού τύπου πρέπει να σπάσει στην πράξη. Δημιουργεί άλλες συνθήκες πλέον. Ε, μια βέβαια. τέτοια ανακοίνωση. Και να σας πω και έτσι, κάτι έτσι, άλλο, είναι... με συγχωρείτε. Εάν το παρατραβέξω το, το σκηνή και μιλάω για τη διοικής αστυνομία και το, το, το δυνάμει καταστολή. Αν το τραβήξετε το σκηνή, θα σπάσει το σκηνή. Και όταν σπάσει το σκηνή, λύνονται και τα χέρια του κόσμου να λύσει τις διαφορές μαζί σας με διαφορετικό τρόπο. Μη το τραβάτε το σκηνή. Μη το τραβάτε το σκηνή, η κατάσταση θα αλλάξει. Και θα πρέπει να απολογηθείτε για αυτά που κάνετε. Και το παίρνω εντολή, δεν θα είναι ούτε δικαιολογία, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι ε, ήταν τελώς, αν υπάρχει όντως αυτή που... Θα επιβεβαιωθεί στη συνέχεια και προ τα βέβαια σε επόμενε εκπομπέ. Έτσι αυτή η ανακοίνωση από την ε, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική ήταν ε, το λιγότερο αχρίαστη, είναι περίεργη, είναι ύποπτη. Όταν γνωρίζει, έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν πορείε αύριο και Έτσι Δημιουργεί μια δυναμική την ατμόσφαιρα περαιτέρω. Ότι στη διοίκηση του Σωμάτων Ασφαλεία είναι οι δοτοί, ή, ή δοσύλλογοι, οι φασιστοειροί. Ή ύποπτα υποκείμενα με το υπόκοσμο. Λοιπόν, α, μην το εκδηλώνουν έτσι όμω. Α σκεφτούν ότι ανοίγουν ένα μέτωπο με ολόκληρη την κοινωνία. Α το σκεφτούν αυτό λιγάκι. Α, λοιπόν, επιτρέπονται, μπήκα να το πω μια και το, το βρήκα. Λοιπόν, απαγορε... ε, επιτρέπονται οι συγκεντρώσει στην ομόνια και στο πεδίο του Άρεσ. Σου λέει που μπορεί να συγκεντρωθεί. Ε, δηλαδή στο κουκουέ <χαι> και εκεί που παρουσίριζα. Όχι πορεία στο Έτσι. Λοιπόν, έχει συγκεκριμένου δρόμου, αυτό αντιλαμβάνομαι, έχει συγκεκριμένου δρόμου του οποίου μπορεί. Δηλαδή, πώ ξαναβεί, για να διαδηλώσει. Οι διαδηλώσεις... δρόμοι που απαγορεύεται είναι οι περισσότεροι, παιδιά δεν μπορώ να του διαβάσω όλου, δηλαδή είναι μια λίστα τεράστια με του δρόμου που απαγορεύεται. Δηλαδή, για να διαδηλώσει θα πρέπει να πα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΚΟΚΟΕ. Έτσι, να. θαυμάσια. Καταλαβαίνει γιατί εγώ φωνάζω. Ότι πρέπει αυτοί οι κύριοι των ηγεσιών του Κουκουέ και του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν αύριο το πρωί από την Βουλή. Οπότε πιστεύω ότι. Αυτοί... Αύριο το πρωί πρέπει να παραιτηθούν από τη Βουλή. Α, α, αυτή η συγκέντρωση που έχει το ΕΠΑ, μαύριο στι 12.30 το μεσημέρι, στο άγνοιμα του Κολοκοτρώνη, η προσυγκέντρωση, δεν θα είναι εύκολο. Θα πούμε το απόγευμα, έξι ε, ώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μα σήμερα το απόγευμα στο Χωρί Εφέ, όπου θα έχουμε περισσότερα. Εγώ, εγώ να, κάνω, να κάνω και ένα μικρό σχόλιο και το, θα το ξανασυνεχίσουμε στι 6 με 8 ημέρε στο χωρί εφέμ. Ναι. Στου παλιού μου συντρόφου, εγώ το απευθύνω. Πότε ξανά στην ιστορία, πότε ξανά στην ιστορία, η ασφάλεια υποδηλώνει που, ότι ο διαδηλωτή ή αυτό που θέλει να κάνει διαδήλωση θα πρέπει να πάει στι γραμμές του ΚΚΕ για να κάνει διαδήλωση. Σκεφτείτε ότι το λιγάκι αυτό. Και τι σημαίνει στην πολιτική πρακτική. Που σημαίνει ότι το σύστημα καθεσ... Το καθεστώ κατοχή όχι μόνο δεν φοβάται τίποτα από το εν λόγω κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια το ίδιο. Yeah, αλλά yeah. εγώ απευθύνομαι σε αυτού που so, τέλο yeah. πάντων yeah. Ε, είναι και πιο κοντά στα ζητήματα των προταγμάτων και τα ζητήματα, ή τουλάχιστον στα λόγια το λένε αυτό. Οι άλλοι έχουν, το έχουν πουλήσει το θέμα εδώ και καιρό. Ο κ. Τσίπε άλλωστε με τον κ. Σούλτ το έχουν λύσει τα προβλήματα. Yeah. Αλλά λέω στου άλλου που το παίζουν παραστάτε εγώ το λέω ότι σε ασφάλεια πότε έχει ξανασυμβεί στην ιστορία αυτό το πράγμα όχι απλά δεν σε φοβάται αλλά σε θεωρεί σε θεωρεί ως δικλείδα για να μπορέσεις να εκτονώσεις την το αίσθημα έχει. της διμαντυρίας της δι δι και Ακριβώς. Αυτό αν, σε φοβότανε. αν σε φοβότανε ε. στο χέρι σας είναι στο χέρι σας είναι να δείξετε το δεν ισχύει αυτό Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Αν θέλετε να σα το πω, off record, ελάτε να τα κουβεντιάσουμε. Με αυτή την προτροπή. Αλλιώ, φίλοι μου, συγγνώμη, κόκκινη ξεκόκκινη σημαία. Σφυροδέυα να το ξεφυροδέυα να είναι τη δουλειά του καθεστώτος κάνετε. Λοιπόν, με αυτή την προτροπή και υποσημείωση <συμή> κλείνουμε για σήμερα. Το απόγευμα έχουμε ραντεβού στο χωρίς.φ. στις 6 ώρα. Μην ξεχάσετε όμως και το ραντεβού στις 5:30 και μισή στο χώρο της Παλαιά Βουλής είναι η προσκέντρωση του ΕΠΑΜ και γενικότερα είναι οι συγκεντρώσεις όλων των κινημάτων και αύριο βεβαίω στους δρόμους της Αθήνας έως ποιους εμείς επιλέξουμε να βρεθούμε. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε.